λύση του νυχτερινού κυνηγιού που υιοθετούν οι νυχτερίδε ίσω είχε χρησιμοποιηθεί από όλα τα θηλαστικά παλαιότερα, την εποχή που οι δεινόσαυροι κυριαρχούσαν στην οικονομία τη ημέρα. Μόνο μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια περίπου, μπόρεσαν σχεδόν όλοι οι προγονεί μα να κινηθούν στο φω τη ημέρα. Η τυφλή έχουν μερικές φορές την ικανότητα να αισθάνονται τα εμπόδια γύρω τους. Η παράξενη αυτή ικανότητα ονομάζεται «όραση μέσω του προσώπου», γιατί οι τυφλοί αναφέρουν ότι μοιάζει λίγο με την αίσθηση της αφής πάνω στο πρόσωπο. Στην πραγματικότητα, αυτή η όραση δεν έχει σχέση ούτε με την αφή, ούτε με το πρόσωπο, αν και μπορεί να παραπέμπεται στο πρόσωπο, όπως συμβαίνει όταν κάποιο νομίζει ότι πονάει το ακροτηριασμένο μέλος του αποδείχτηκε ότι η όραση του προσώπου λειτουργεί με τη βοήθεια της ακοής. Οι τυφλοί χρησιμοποιούν την ηχό των βημάτων τους και άλλων ηχων για να αντιλαμβάνονται τα εμπόδια. <Το> είναι λάθος να μιλάμε για ραντάρ της νυχτερίδας. Το σύστημα των νυχτερίδων είναι σόναρ, Σφάλουμε όμως και αν νομίζουμε πως όλες οι νυχτερίδε χρησιμοποιούν ηχοεντοπισμό. Οι περισσότερες φρουτοφάγες νυχτερίδε του παλαιού κόσμου χρησιμοποιούν απλούστατα τα μάτια τους. Ένα ή δύο είδη τους όμως μπορούν να κινούνται στο απόλυτο σκοτάδι. Μα και εκείνον το σόναρ είναι πολύ πιο απλό από το σόναρ των μικρότερων νυχτερίδων που γνωρίζουμε εδώ, στις εύκρατες περιοχές. Η φρουτοφάγος Ρουσέτους χάρη, παράγει εν πτήσει δυνατά και ρυθμικά κλικ με τη γλώσσα της και ρυθμίζει την πορεία της μετρώντας το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε κάθε κλικ και στην ηχό του. Τα κλικ αυτά δεν είναι υπέρηχη, τα περισσότερα τα συλλαμβάνει η ανθρώπινη ακοή. Η στοιχειώδης χρήση αδιαμόρφωτων ήχων οφείλεται φυσικά στο ότι η ρουσέ βλέπει μια χαρά αν δεν πετάει στο σκοτάδι. Οι μικρότερες νυχτερίδες αντιθέτως δεν βλέπουν και πολλά πράγματα και ως εκ τούτου απέβησαν εξαιρετικά εξελιγμένες βιχάνες ήχου. Παράγουν υπέρηχους ύψους που δεν θα μπορούσε καν να το φανταστεί ο άνθρωπος. Ζουν σε ένα κόσμο αντιχήσεων και ο εγκέφαλός τους χρησιμοποιεί την ηχό για να κατασκευάσει κάτι παρόμοιο με τις οπτικές εικόνες. Φυσικά, αυτό σημαίνει πως μπορεί να αποκωδικοποιεί σε πραγματικό χρόνο αυτόν τον κόσμο αντιχήσεων. Όσο για τα πρόσωπα αυτών των νυχτερίδων, μας φαίνονται φρικτά παραμορφωμένα, όσο του καταλάβουμε τι είναι. Θαυμαστά όργανα για την εκπομπή υπερήχων προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Αν στήσουμε αυτή που λέει ο λόγο, μέσω ενό εντοπιστή υπερήχων προφανώ, που θα μετατρέπει κάθε παλμό σε κλικ, θα ακούσουμε τη νυχτερίδα Μιωτή να παράγει σειρά υπερηχητικών σημάτων, με ρυθμό 10 ανά Αυτό σημαίνει πω η εικόνα του κόσμου που σχηματίζει η Μιωτή ανανεώνεται 10 φορέ το δευτερόλεπτο. Η νυχτερίδα βλέπει 10 διαδοχικέ παγωμένε εικόνε, όπω οι εικόνε των χορευτών στις δισκοτέκ που χρησιμοποιούν στραβοσκόπια. Όταν ο η αντιληφθεί έντομο και μπει σε πτήση καταδίωξη, ο ρυθμός παραγωγής αυξάνεται και εγγίζει τους 200 παλμούς δευτερόλεπτο καθώ η νυχτερίδα πλησιάζει τον κινούμενο στόχο της. Φυσικά, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνεται συνεχώς, γιατί η παραγωγή δυνατών παλμών υπερήχων φθύρει τη φωνή και τα αυτιά και είναι επιπλέον εξαιρετικά δαπανηρή σε ενέργεια εγκέφαλος που θα παρήγε διαρκώς 200 παλμούς, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί τίποτε άλλο. <ΣΣΣ> Το σύμπλοκο καριωτάκης και ηρωνία καταγράφει ως πιθανή και καταρχήν νόμιμη μια σχέση που οφείλουμε, εφόσον την κατονομάσαμε, να την περιγράψουμε, να την χαρακτηρίσουμε και να την ελέγξουμε. Προηγουμένως όμως, θα πρέπει να διακρίνουμε καθαρά τους δύο όρους αυτής της σχέσης. Τον όρο «ηρωνία» και τον όρο «καριωτάκης». Πράγματι, το συμπλεκτικό «και» του τίτλου «καριωτάκης και ηρωνία» δεν ιδρύει μια προφανή σχέση. Δεν συνδέει όρους δεδομένης σημασίας και ιδίας δεν συνδεει ορους δεδομενης σημασία Και προπάντων, δεν αποσαφηνίζει αν οι δυο όροι συμμετέχουν στη σχέση ή Θα έπρεπε προς τούτο να μην απαιτείται η αδίποτα σχέση προκειμένου να υπάρξουν. Θα έπρεπε δηλαδή να είμαστε βέβαιοι ότι διαθέτουν απόλυτο τιμή, θα λέγαμε στα μαθηματικά. Αντιθέτως, εδώ το «και» είναι ο τελεστής που μετατρέπει τη συμπαράθεση ετερογενών όρων σε δυσεπίλητο πρόβλημα. Τι είναι αυτό που συσχετίζεται, με τι συσχετίζεται και πώς. Ο εμφανός απλούστερος τρόπος να απαντήσουμε στην ερώτηση που υποκρύπτεται στο ενιγματικό «και» είναι να επιχειρήσουμε δύο αλλεπάλληλους μηδενισμούς κατά τον τρόπο που οι σύγχρονοι μαθηματικοί εγγράφουν στο δικό του σύστημα την παλιά καλή επίπεδο μετρία πρόκειται λένε και πάλι για μια γεωμετρία νη διαστάσεων, μόνο που νη μείον δύο διαστάσεις είναι μηδενικές. Θα μηδενίσουμε καταρχάς την ίδια τη σχέση. Θα μηδενίσουμε έπειτα και τον έναν από τους δύο όρους της σχέση, τον όρο που θα μπορούσε να θεωρηθεί μεταβλητός ή κινητός. Το τέχνασμα οδηγεί φαινομενικά σε απώλειες. Πρόκειται για μετάβαση από τη δυναμική, ας πούμε, στη στατική ανάγνωση μιας σχέσης. Πρόκειται επίσης για μερήκευση προφανώς. Και ίσως αυτό που χάνεται από τον ορίζοντα να είναι εν τέλει η ίδια η σχέση που παρατηρούμε. Αλλά ο ελιχμός που προεξαγγέλλεται είναι ακριβώς κατά τούτο τέχνασμα. Εάν ο όρος που δεν μηδενίστηκε αναγνωστεί καταλήλως, χωρίς εν να αλλοιώνεται η απόλυτη τιμή του, να παραβιάζεται η αλήθεια του, Απλώς θα θέσουμε τα κατάλληλα ερωτήματα. Εάν λοιπόν ο όρος που δεν μηδενίστηκε αναγνωστεί καταλλήλως, η αφανής σχέση θα προκύπτει σιγά-σιγά. Θα προκύπτει, καθώς η ανάγνωσή μας θα εμφανίζει σιγά-σιγά τον άλλο όρο, όπως εμφανίζεται ένα μήνυμα γραμμένο με συμπαθητική μελάνη, όταν το πλησιάζουμε στη φωτιά. Θα τον εμφανίζει όχι στην απόλυτο τιμή του, αλλά πλάι στον διαρκώς παρόντα εξ αρχής εγκεγραμμένος στη συγκεκριμένη σχέση. <Το>, Το ηρωνικά αφελές τέχνασμα που περιγράψαμε συνιστά βεβαίως διπλή λήψη του ζητουμένου. Προϋποθέτουμε ότι η σχέση υπάρχει σαφώς χαρακτηρισμένη και τόσο φυσική, ώστε είναι δυνατόν αναδεικνυόμενη να συναναδεικνύει και να αποσαφηνίζει τους όρους της. Προϋποθέτουμε επίσης ότι ο παροδικά ελείπων όρος εγκλείεται υποχρεωτικά σε μιαν ορισμένη ανάγνωση του άλλου, του προφανούς όρου και επομένως μπορεί δια της εμφανιζόμενης σχέσης να ανασυρθεί στην επιφάνεια. Άρα είναι συστατικός. Αυτός ο ελιχμός μας επιτρέπει εντούτης να παρακάμψουμε αφενός ένα ζήτημα ορισμού αφετέρου ένα πρόβλημα διαστολής της σημασία που αφορούν και τα δύο στον όρο ηρωνία. <Το τον ορισμό της ηρωνίας. Της ηρωνίας καθε αυτήν, Ενδεχομένως, της ηρωνίας την οποία θα εντοπίσει το τέγνασμά μας. Τον ορισμό της ηρωνίας θα τον πολιορκούμε όντως καθοδόν. Χωρίς αυτό να σημαίνει είτε πως θα καταλήξουμε να τον διατυπώσουμε είτε πως θα επινοήσουμε κάποιον δικό μας αντί του αληθούς. Φαίνεται πως πρόκειται για ορισμό τόσο κρίσιμο ώστε να διαφεύγει διαρκώς προς την περιγραφική εκδοχή του. Να αντικαθίσταται από την αφήγηση των εφαρμογών του, ας πούμε. Εφαρμογών από τις οποίες συνάγεται η ύπαρξη μιας έννοια, αλλά όχι και η ίδια η έννοια όπως για ορισμένους θεολόγους, η ύπαρξη ενός αγνώστου ουσία Θεού τεκμέρεται από τις ιδιότητές του. Η λέξη ηρωνία επιμένει να σημειώνει κάτι διαρκώς πάρον και διαρκώς μεταμορφούμενο, κάτι ιδιαίτερο και πληθυντικό, κάτι που η ουσία του άλλοτε θεωρήθηκε επιπλοκή της ετυμολογίας, άλλοτε εντοπίστηκε ως το σημείο φυγή του πίνακα τη τέχνη. άλλοτε ανοιχνεύθηκε σε κάθε παρέκκληση, σε κάθε κλονισμό, στην απλή σύσπαση ενός χαμόγελου εν τέλει. άλλοτε αναγνωρίστηκε ως αλίωση, ως ιός, ως προνομιούχος και θαμπή που εμποδίζει με ουράνιο λάλημα να πούμε τραγούδια θεία και πάντοτε απαιτούσε κάποιο επίθετο προκειμένου να βρει το στίγμα τη πάντοτε διαφορετικό σε κάθε περίοδο. Τραγική ηρωνία, ρομαντική ηρωνία κλπ. Ίσως να πρόκειται για την άδεια θέση του εορτάζοντος στο δείπνο όπου είναι παρόντες για να του ευχηθούν όλοι οι στενοί συγγενείς του. Η σάτυρα, προπάντων, η χλέβη, το σκόμα, το χιούμορ, η απλή ερώτηση, το αιώνιο σχόλιο, το γέλιο, ο καγχασμός. Ίσως να πρόκειται για κάτι ελάχιστο, ένα πρόσημο, ένα σημείο στίξεως, το κάτι ξινούτσικο που ζητούσε ο γέρος καθηγητής του Τσέχοφ, αυτό που ογκώδες ως κόκοσινάπεος, κινεί τον αιώνιο εχθρό του απόλυτου. Ίσως να πρόκειται για κάτι τρομακτικό, για την αρνητική εκείνη ουσία, την αντίήλη η οποία γεμίζει το κενό που απομένει, που εξ απέμενε, εφόσον λύπη αυτό που πάντοτε θα νοσταλγούμε, χωρίς να έχουμε δει ποτέ την όψη του, οράματα εδεμικά, που λέει ο εμπειρήκος, χωρίς να έχουμε ποτέ ακούσει τον ήχο του, νεροσυρμές κρυστάλλινες του παραδείσου. Οπωσδήποτε, και αυτή την τριπλή υπόθεση εργασίας θα επιλέξουμε, ξεκινώντας ως υποκατάστατο του αενά διαφεύγοντος ορισμού. Αυτό που ονομάζουμε η φαίνεται πως παρουσιάζει μια ακατανίκητη τάση πρώτον να μορφοποιείται και να υφίσταται ως η εκάστοτε μορφή του, να βρίσκει μια γλώσσα και να γεννιέται από τη γλώσσα που το διατυπώνει κάθε φορά. Δεύτερον, να εγκαθίσταται πάντοτε έκεντρα, απορροφώντας κατά κάποιο τρόπο το σύστημα στο οποίο υποτίθεται πως ανήκει. Φυγαδεύοντα κάθε κυριολεξία προς μια αέναη μεταφορά, θρηματίζοντας και ανασυγκροτώντα το εκάστοτε θέμα ως παραπομπή σε κάποιο άλλο, ουσιώδες και ανώνυμο. Τρίτον, να υφίσταται μόνον εν σχέση, ως σχέση, και επομένως να εμφανίζει τα ρευστά, αλλά προστιγμήν αδρά, χαρακτηριστικά του μόνο κρυμμένο και διαμεσολαβούμενο. Να τα εμφανίζει όπως όταν περνάγαμε πλαγιασμένο το μολύβι πάνω στο χαρτί, εμφανιζόταν η εικόνα του νομίσματος που είχαμε κρύψει από κάτω. Αυτό το πλάγιασμό του μολυβιού, θα πρέπει όμω να θυμόμαστε ότι η εικόνα του νομίσματος δεν εξαργυρώνεται, θα είναι εδώ η ανάγνωση του όρου του σημείου Καριωτάκης.